και φίλοι του Ready Music Heaven καλησπέρα σα η εκπομπή Ex η εκπομπή του Music Heaven για το βιβλίο, την ανάγνωση και προπάτος τους αναγνώστες είναι για ένα ακόμα απόγευμα Κυριακής μαζί σα. στο μικρόφωνο του σταθμού ο Μιχάλης, ο Mike Buchlover όπως είναι το ψευδόνιμο μου στο Music Heaven είναι μια ε, Κυριακή νομίζω ήσυχη για τους περισσότερους από εμάς και βοηθούντος και του καιρού πάλι υποφεληθήκαμε οι περισσότεροι βελπιστό και την πήγαμε τη βολτήτσα μας. Βέβαια οι θερμοκρασίες έχουν πέσει αίσθητα αλλά ευεργέσεις μετά τις βροχές και που μας ταλαιπώρησαν. Νομίζω ότι ε, αυτή η εβδομάδα που ήταν όλη ε, μελιακάδα είναι ότι καλύτερο γιατί η διάθεσή μας να το πούμε έτσι. Γιατί με σε όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και, και στη χώρα μας ε, η διάθεσή μας ε, περιμένει κάτι τέτοιες όμορφες μέρες για να φτιάξει και κάτι ευελπιστό εκπομπές σαν τη δική μα για να μπορέσουμε να α, ξεφύγουμε λίγο και τι καλύτερο για να ξεφύγουμε από ένα βιβλίο ε, να το, που θα μα ταξιδέψει ε, σε όποιο κόσμο θέλουμε αλλά ακόμα και αν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε και θέλουμε να εντρυφήσουμε στα δεκτενόμενα πάλι εγώ θα προτείνω ένα βιβλίο ένα βιβλίο, πολλά βιβλία <laughs> για να, να σχηματίσουμε άποψη, για να διαβάσουμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν. ότι ε, εγώ σας καλώ να πάρετε το ζεστό σας πλέον αρόφιμα, τη σοκολάτα σας, το τσάι σας ή το, ε, το καφέ σας τον καφές νόμι και να χαλαρώσετε γιατί όχι και με ένα βιβλίο και να ακούσουμε τι να ακούσουμε μάλλον τη σημερινή εκπομπή και πολύ θα χαρώ να έρθετε και σε στην παρέα μας και να μα μεταφέρετε τα σχόλιά σα και τις α, α, απόψες και θα θέλατε να συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ε, πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο από τα σημερινά κομμάτια. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από ό,τι φαντάζομαι τη γνωρίζετε, τη σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλτη τέσσερις εποχές και φυσικά το κομμάτι που αναφέρεται στο χειμώνα. Ακούσαμε το πρώτο μέρος και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα άλλα δύο μέρη τη σύνθεσης επομένως όπως καταλάβατε η τακτική ακρονές της εκπομπής, χειμωνιάτικο το σημερινό θέμα οι συνθέσεις κλασικής μουσικής που θα ακούσουμε είναι αφηρωμένες είναι εμπνευσμένε ή αναφέρονται στον χειμώνα ο οποίος θέλουμε δεν θέλουμε έχει έρθει όχι πολύ βαρύς ευτυχώς ε, τώρα αλλά είναι όπως κατακάνουμε είναι εδώ και ήδη ε, έχουν κάνει την εμφάνισή του στα στο ε, στολίδια και έχει αναπτυχθεί και η σχετική ανεκδοτολογία στα μέσα κοινωνική δικτύωση και όχι μόνο. Υπάρχουν από τη φαίνεται δύο μεγάλε σχολέ οι που στολίζει που θέλει να στολίζει νωρίς και σχολή που θέλει να στολίζει αργά και εντάξει ε, τα με χούμορ πάντοτε οι αντιπαραθέσεις ε, δίνει και παίρνουν μέσα σε αυτές δύο Σχολές. αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κάτι α, μέσα στο γενικότερο ε, κλίμα και καλό είναι να ξαφεύγουμε έτσι με χιούμορ πάντοτε από την καθημερινότητα. Να καλησπυρίσω όμως και τους ακροτές της εκπομπή, να καλησπυρίσω την Ελένη και την Ευελήνη, και στακτικότητες ακροάτηριες, να καλείς περίσσο και το γονοβάκελι που ήδη μα έχει, έχει στείλει και μήνυμα, Α, πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή μπορείτε είτε από το player που ακούτε, έχει πεδίο, γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται στο Studio και το διαβάζουμε, είτε μέσω της Σελίδε μας στο Facebook οι εκπομπέ του Music Heaven έχουν κάθε μία τη καθημερινή σελίδα τη αλλά και ο σταθμό έχει τη σελίδα του στο Facebook και έτσι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη σελίδα τη εκπομπή, και ε, ε, να σχολιάζετε ε, στο χρονολόγιο όπω λένε τις εκπομπή θα σε περιπτώσει να κάνουμε ναι, και να κάνουμε έτσι το διάλογο και φυσικά και είναι που είναι να έρθετε στο Music Heaven να γραφτείτε ε, μέλη και να έχετε μεταξύ των άλλων δηλαδή του πολύ πλούσιου υλικού σε αρθρογραφία σχετικά με τη μουσική και όχι μόνο μπορείτε να μπείτε και στο chat του σταθμού και να συζητάμε ε, σε ψάξα σχεδόν πραγματικό χρόνο, σχετικά άμεσα ε, ε, και από εκεί πέρα. Ε, και να καλυσπίσουμε και του φίλους μας από το ΛΑΕΦΗ24, όπου και εκεί ο σταθμό μας web Radio, στο web radios, θα τον βρείτε σαν Radio Music Heaven, ε, εκπέμπει και εκεί και να καλυσπίσουμε και τους από εκεί ακροατέ. Ε, να θυμίσω λίγο ε, ότι στις, είχαμε καιρό έτσι να τα πούμε πιο χαλαρά γιατί στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε θέματα να κλείωσουμε και είχαμε και ε, αρκετές ε, συνεντεύξεις και από ε, ε, ότι ε, Ερώτηση. μάλλον από ό,τι μου είπαν οι ακρότε της ε, εκπομπής ε, έμειναν αρκετά ευχαριστημένοι από αυτό τις εντεύξεις. Βέβαια, δυστυχώς δεν είναι ζωντανές εντεύξεις ε, ε, έχουν δοθεί σε προγενέστερο χρόνο αλλά και πάλι είναι, νομίζω, μια πολύ χρήσιμη προσθήκη στην εκπομπή. Αλλά και είχαμε θετική αποδόχη και σκέφτομαι, σκέφτομαι θα τις ε, συνεχίσω ε, πάμε να συνεχίσουμε με τα κομμάτια μας και να δούμε λίγο να θυμίσουμε λίγο τι είχαμε πει σε αυτές τις συνεντεύξεις Βίλευσαμε αυτό το δεύτερο μέρο από τον χειμώνα, από τι 4 εποχέ του Αντώνιο Βιβλίνδι. Ένα κλασικό κομμάτι για την εποχή και από τα πιο ορμένα παγκοσμίω κομμάτια των ε, μουσικών Και όχι μόνο ακόμα ε, και σε αυτού που δεν έχουν πάρα πολύ κλασική μουσική, του ε, αρέσει η 4 εποχή είναι μια πάρα πολύ ε, αγαπητοί θα έλεγα Να συνεχίσουμε όμως την εκπομπή μας και ε, να πούμε λίγο για τις ε, συνεντεύξεις Είχαμε ξεκινήσει ένα κύκλο συνεντεύξεων που ξεκινήσαμε με το, τα παιδιά από το Spoiler Alert και το Φαντάστικον και πέρασαμε σε ένα δεύτερο κύκλο ε, συνεντεύξεων ε, για τους το πρώτο κύκλο είχαμε μιλήσει. συνεχίσαμε λίγο α, διευρύναμε λίγο να θυμίσω ότι μετά με την ευκαιρία του Athens Con, είχαμε συνέντευξη με, με τον Όντι, με τον Οδυσσέα στα πλαίσια της εκπομπής που κάναμε κάναμε μια συνέντευξη παρουσίαση στην ουσία ε, κάναμε που μιλήσαμε για τα κόμικ τα comic είναι ένα, και αυτά ένα μεγάλο ε, κεφάλαιο. Στη... Δεν ξέρουμε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λογοτεχνία, αλλά ε, ως συνεπής αναγνώστες δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πέσει το μάτι μας, να μην έχουμε ε, διαβάσει ε, κάποιο κόμικ. Ε, Επομένως ήτανε μια συνέντευξη φόλη της θήλης ε, για τα κόμικ και μιλήσαμε και για το Αθενάσκον, αυτό το συνέδριο που επικεντρώνεται στα ε, κόμικ, ενώ είχαμε και μια ε, συνέντευξη ε, που μας παραχώρησε μια από τις Ιελνά, ε, ε, μια από τις πιο ε, ξέρω πιο γνωστή, μια αρκετά γνωστή πάντως cosplayer που δραστηριοποιείται στο χώρο και έχει τελευεγή καλοσύνη μας πει μερικά πράγματα για το cosplay ε... Μετά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, εκπομπή με αφορμή το NaNoRemo, το National Novel Writing Month. Ο Νόεμβριος έχει χαρακτηριστεί ε, ως μήνας συγγραφή και εντοπίσαμε και Ελληνές που ασχολούνται με το ε, με το άθλιμπα με αυτή τη προσπαθία τη συλλογική προσπαθία συγγραφής ενός α, μύθις του ρήματος, μέσα στα ασφικτικά ε, θα λέγαμε πλαίσια του ενό μηνός και στα πλαίσια αυτά ε, είχαμε ένα πολύ, ε, μια πολύ ωραία ανάλυση την οποία ήδη και ένα από τα φιλικά ε, blog που παρακολουθούμε της ε, ναι, της Μαριάννας Νικολαίδου και μας παραχώρησε η συνέδευξη και μια συγγραφέας που συμμετέχει φέτος στο Νανορήμο ε, το Νεκταρία ο Μαρκάκη και μας είχε πολύ ενδιαφέροντα και με, από ό,τι θυμάστε μας είχε πει ότι θα κυκλοφορήσει και το βιβλίο της και πραγματικά πριν από λίγε μέρες κυκλοφόρησε και το ε, βιβλίο της, όχι το που έγραψε τώρα φέτος τον αιώνα, έτσι το βιβλίο της χωρίς χάρτη ε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις διάς εκδοτική Και να της ευχηθούμε και πάλι καλή ε, επιτυχία στο βιβλίο της. Ε, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία μαραθώνιο, ένα μαραθώνιο θα έλεγα συνεντεύξεων οι οποίες όμως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα ήταν κρίμα να μην τις, α, παίξουμε και ήταν αφορμή για τις συνεργήσεις αυτές ήταν οι όψεις του φανταστικού που θα γίνουν στις α, το επόμενο Σαββατοκύρικο 12-13 Δεκεμβρίου στο μπούλε της Ελαιοφόλου Αλεξάνδρας θα, η, θα γίνουν στην Αθήνα <σχύ> ε, ολοκληρώνει ένα κύκλο από εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις και ολοκληρώνουν αυτό το κύκλο με τις οποίες του φανταστικού στην Αθήνα. Ε, είναι ε, το... Συνέδριο να το πούμε Έτσι είναι αφαιρεμένο στη λογοτεχνία του φανταστικού Και οργανώνεται από τις α, Συμπαντικές διαδρομές Και έχει πολύ ένα γεμάτο δίμερο όπως είχαμε Πει τότε και στο οποίο Έχουμε ευκαιρία να ε, Παρουσιάσουμε Πάρα πάρα πολλά α, Παρουσιάσαμε Ναι πάμε πολλά Παρουσιάσαμε κρυσμές Όσοι θα πάνε θα απολαύσουν διάφορα ε, πτυχέ, θα λέγαμε του φανταστικού. Ε, και στα πλαίσια αυτά, μα μιλήσαμε ε, με την, ε, μία από τι υπευθύνου των εκδόσεων συμπαντικέ διαδρομέ, την Ευδοξία Γραμμένου, η συγγραφέα και ίδια, που μα μίλησε και για τι όψει και για την και για τον εκδοτικό οικό βέβαια, αλλά και για τη δική της εμπειρία ο και με ε, κειμένων. Και επίσης είχαμε την ε, εξαιρετική ε, κυρία Σοφία Ζαρκαλή που μας μίλησε για το φανταστικό, μας μίλησε για το ε, βιβλίο της, για το όνειρο, για... 베, μπο, μια συζήτηση εκ θα έλεγα για όψεις όχι μόνο του φανταστικού αλλά και του μεταφυσικού ε, μια συμφωνία που ξεφεύγει από τις τυποποιημένες ε, συνεντεύξεις τις οποίε έχετε συνηθίσει να διαβάζετε πιστεύω και τέλος είχαμε μίλησει μαζί μας σε της ύλης ο δικός μας σε είσαμε του, του, του δραστήριου έλος του Music Heaven ο Ορφέας, κατά κόσμο Γιώργος Μπληκάς στήχος, συγγραφέας και μάλλον όπως μας είπε και ο ίδιος συλλέκτης και μεταφορέας εμπειριών και μας μίλησε και για τα βιβλία του και για το συμπατικές διαδρομές και για α, όλο το, τον κόσμο του φανταστικού και ε, φυσικά ε, όσοι θα πάτε στην Αθήνα θα, και στις ώρες του φανταστήκατε θα τον γνωρίσετε από κοντά και ε, εκεί πέρα θα τον ρωτήσει και για την καινούργια του ε, δουλειά, το τελευταίο του βιβλίου που κυκλοφορεί, τους Προφήτες ε, με τα μάτια. Έτσι ένα ε, μυστηριώδη, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται, με ένα τίτλο για το οποίο μας είπε κάποια πράγματα φυσικά. Ε, και στην προηγούμενη εκπομπή ε, όσοι χάσατε την εκπομπή ή δεν την ακούσατε μην εισυχείτε, υπάρχουν ηχογραφήσεις μπορείτε να τις βρείτε πολλές εκπομπές, ηχογραφήσεις στη σελίδα της εκπομπής στο facebook αλλά και στο google plus όσοι με παρακολουθούνται εκεί πέρα και ανεπιπτάνουν και εκεί συνεδεύξεις ή αλλιώς με ένα μήνυμα μέσω του σταθμού ή μέσω του facebook μπορώ να σας δώσω και τα τους συνδέσμου στα links από το λιγότερο αυτών των ε, Είχω γραφήσεων. Πάμε όμως να ακούσουμε το, το τελευταίο μέρος από τη σύνδεση του Βάλτη. και ολοκληρώθηκε η σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλτη χειμώνας από τις 4 εποχές Ελπίζω να σας άρεσε αγαπητό κομμάτι για να δούμε ε, εδώ τι γίνεται, να καλυσπρίσουμε ξανάς, να καλυσπρίσουμε και τον Στέλιο που έχει έρθει ε, και αυτό εδώ στο chat της εκβολής και μας α, κρατάει παρέα, είπαμε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, σας περιμένουμε ε, όλους για ε, ακρόαση και για να μας πείτε και εσείς τις απόψεις σας. Με τις ε, συνενδεύξεις που ε, έπαιξαν το προηγούμενο διάστημα. Ε, ξεχαστήκαμε να το πω έτσι. Μάλλον ε, δεν και επειδή ήταν και λίγο θεματικά τα αφιερώματα, δεν βρήκα ε, καθόλου χρόνο να μιλήσω όπω κάνω συνήθω. Σε εκπομπέ θα ενημερώσω για την πορεία των αναγνώσεων μου. Ε, Επομένω, ευκαιρία τώρα να ε, αναπληρώσω κατά κάποιο τρόπο και να δούμε διάβαζα και εγώ αυτό το διάστημα δι... από μία απόψη πολλά όχι, ε... από άλλη δι... όμως ε... ικανοποιητικά ανάγω πως το δει κανείς γιατί είπαμε η ποσότητα δεν είναι το πάνω και είναι το πρώτο το ε, κινδυνεύοντας να γίνω ε, να κάνω πω... ε, ε. αλλά έτσι είναι και τα στα βιβλία είναι ανάλογα το βιβλίο που διαβάζεις, γιατί ε, δεν είναι πάντοτε το πω, εύκολο να διαβάζεις πολλά βιβλία, μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο βιβλίο, μπορεί να είναι κάποιο το βιβλίο, ε, δεν σημαίνει τίποτα η ποσότητα των βιβλίων που διαβάζει κανείς, απόλυτος ε, αριθμός, αυτό δεν είναι και δικαιολογία έτσι για να μην διαβάζουμε ε, μερικοί χειρώνονται πίσω από αυτό Αλλά ε, εντάξει δεν είναι, δεν είναι έτσι Νομίζω ότι οι συστηματικοί Και οι αραγνώστες Και οι βιόφυγοι φαίνονται Και ξεχωρίζουν θα έλεγα Μέσα στο ε, πλήθο. Αλλά ε, Για να πάμε Θυμάστε ότι Τελευταία φορά που είχαμε εκπομπή ελεύθερου θέματος, αν μπορώ να το πω έτσι, σε είχα πει ότι προχωρούσα αργά βέβαια το βιβλίο «Η Λέσκη των αθεράπευτα αισιόδοξων» του Ζαμισερ Γκεννασιά, ένα βιβλίο το οποίο έχει ενθουσιάσει το κοινό, αλλά και τους κριτικούς έχει πάρει το στο νευραβείο του το γνωρίζω ότι πήρε δεν ξέρω ε, σε ποια άλλα είχε βραβευτεί αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι οι φίλοι γνωστοί στα ε, κοινωνικά μέσα αλλά και στα φιλικά μας blog αντιλώνουν ε, ενθουσιασμένοι, ενθουσιασμένοι με αυτό το δουλειο και έτσι κι εγώ αποφάσισα να το ε, ξεκινήσω μόλις κατάφερα να να το βρω. Ε, ήθελα δε, ε, ε, Δεν ξέρω πώ έχετε ήδη δει την κριτική που έχω βάλει στο, στο Goodreads, αλλά περίμενα περισσότερα. Η πρώτη μου εκτίμηση είναι περίμενα περισσότερα από, το, από με όσα είχα ακούσει. Είναι εδώ που λέμε κράτα και μικρό καλάθι. Όχι, δεν θα είναι κακό. Ε, το βιβλίο αλλά όταν δημιουργείται όλοι αυτοί το πω, ε, το hype που λέμε υπερβολή, το, είναι και η λέξη που έχετε γι' αυτό. Ε, Προβολη δώρο που λέμε για κάτι, ε, λέω ότι okay, ε, κάτι γίνεται. Βέβαια ε, να πω κάτι. Ε, είναι προσωπικές απόψεις αυτά που λέω. Έτσι, δεν σημαίνει το βιβλίο... Ε, θα τους ήστηνα, θα σας πω όμως. Απομονή να έχετε. Μην κλείσετε το ραδιόφωνο και πάτε και το πατάξετε. <laughs> Στιαβόμαι. Ε, θα δείτε τι εννοώ. Και είναι αυτό που λέω. Είναι μια απόδειξη του που λέω ότι η αναγνώση, ο τρόπος που προσλαμβάνουμε ένα βιβλίο ένα λογοτεχνικό έργο είναι πάνω από όλα προσωπικός, υπάρχει προσωπική σχέση ανάμεσα στον αναγνώστη και το βιβλίο και οποίο καθορίζεται από πολλούς παράγοντες ε, Εκείνο που ήσχε σχεδόν μέχρι το τέλος του βιβλίου είναι ότι μου φάνηκε ε, αργό Ξε, μου φάνηκε ότι εξελίσσονταν ε, αργά το βιβλίο κάτι το οποίο ε, ανάλογα βέβαια το είδος του δεν είναι κακό ε, μερικές φορές μερικά βιβλία μου αρέσει να εξελίσσονται αργά αλλά το συγκεκριμένο ε, είδος βιβλίου να το πω έτσι ε, μια συγκεκριμένη ιστορία που προσπαθεί να πει που περιγράφει ο ε, συγγραφέας θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει με κάπως μεγαλύτερη ε, ταχύτητα ε, επίσης για μένα α, αποουσίαζαν, α, στο θεωρώ ότι αποουσίαζαν στο τέλος των κεφαλαίων τα λεγόμενα cliffhangers δηλαδή α, θα μπορούσε στο τέλος οποιοδήποτε κεφαλαίο ακόμα και μέσα α, στο, σε κάποιο κεφαλαίο στο τέλος σχεδόν οποιασδήποτε συγκινήσετε σχεδόν α, το πάρετε κόμπο ότι αυτό ισχύει όλες τις κοινές του βιβλίου θα μπορούσετε Άντα και πέρα να το κλείσει χωρίς να έχει καμία αγωνία τι θα συμβεί ε, παρακάτω. Και ε, αυτό εδώ δεν λέω ότι είναι κακό, μπορεί να είναι συνειδητή. Ε, Μάλλον φαίνεται να είναι συνειδητή η επιλογή του συγγραφέα. Οι ιστορίε που παρουσιάζει είναι δένει είναι λίγο διτό το βιβλίο. Τη μια μεριά με μονομενες ε, ιστορίες, παρουσιάζει μονομενες ιστορίες ανθρώπων, την άλλη τις δένει με ένα κοινό νήμα, ε, να το πω έτσι. Ο βασικός πρωταγωνίστης του βιβλίου ε, είναι αυτό το κοινό νήμα που ενώνει όλες, αυτές τις, όλες ε, τις ιστορίες αυτές, και παράλληλα ε, εξελίσσεται και η δική του ε, ιστορία. Ε, είναι ωραίος ο τρόπος που θα δένει όμως μεταξύ τους ε, Δεν αφήνει κανένα παράπονο ε, Με την έννοια ότι α, δεν πετάγεται ξαφνικά στη μέση ε, της ιστορίας του ήρω Να διακόψει ε, και να σου πει μια άλλη ιστορία στην πράξη αυτό κάνει, αυτό ακριβώ κάνει, αλλά, όπως είπαμε, έχει σημαίνει ο τρόπος που το κάνει. Το κάνει πολύ ωραία και έτσι ευ... ε, σου βγαίνει ευβίαστα. Ε, έρχεται πάρα πολύ όμορφα μέσα από την ε, ιστορία του, του ηρωταριάνζη και αλληλεπιδρά ε, με αυτή. Βέβαια, ε, όπως έχω ξαναπεί, αυτά που είπε ε, που λέει σε αυτό το δουλείο θα μπορούσε να, δεί, να τα έχω πει με λιγότερε. Ε, Λέξεις, αν θέλετε, ε, πιο γρήγορες περιγραφές, πιο γρήγορους ρυθμούς, θα το έχετε λιγότερα. Και ως βέβαια από την άλλη μεριά, σκουπίμως το έκανε αργό και πάλι κατά την προσωπική μου άποψη, αργό το βιβλίο συγγραφέας, γιατί να ήθελε να δώσει ε, το στίγμα της... Ε, Εποχής, έτσι, γιατί δεν συζητάμε για τη σύγχρο, σύγχρονη εποχή έτσι, δεν συζητάμε για την τρέχουσα ή τις κάποιες προηγούμενες α, αμέσως προηγούμενες δεκαετίες συζητάμε για το Παρίσι του 50, εκεί λοιπόν διαδραματίζεται η ιστορία πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να συνεχίσουμε να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε να πω πως κλείσθε το βιβλίο Από το CD. Δυστυχώ ε, όμω ε, όπω και το χειμώνα, δεν έγραψα μόνο βιβλίο, άκουσα ε, με ένα πόσποσμα από τι εποχές, από το χειμώνα, από τι εποχέ πάλι του Βλαζούνου. Ε, αυτή τη φορά ε, είπαμε σήμερα θα είναι χειμωνιάτικες ε, οι επιλογέ εκπομπέ. Ε, εντάξει, ο καιρό ενδεχομένω δεν μα ε, το πω, δεν μα δικαιώνει αλλά όπως και να το κάνουμε είναι, είναι χειμώνες, θέλουμε θέλουμε και μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ε, μέρες, σε δέκα μέρες έχουμε το χειμερινό λιοστάσιο, την ε, ημερομηνία αυτή που είναι συνδεμένη με τον εορταστικό κύκλο των Χριστουγέννων και της ε, Πρωτοχρονιάς. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει θα πούμε ίσως κάποια πράγματα, θέλετε το να θα κοντεύει Προς τον παρόν είμαστε ε, μέσα στις ε, χειμωγιατικές μέρες και έτσι ε, θα πούμε ε, θα συνεχίσουμε να καλείς πυρίσου εδώ και τη ΡΕΑ τη γνωστή μας τακτική τακτικό δεν θα έλεγα ακροάτρια που έχει έρθει και μας ακούει και να της Θυμίζω ότι μιλάμε για τη λέσχη του εναθαράπευτα αισιόδοξων του Ζανμισελ Γεννασιά. Τα γαλικά μου έχουν σκουριάσει λίγο. Και ναι, οι περισσότεροι από του φίλου που με ακούνε το πιθανότερο είναι ότι έχουν αρχίσει να με διαγράφουν από τις λίστες, όχι αστεύουμε. Ε, γιατί ναι, πρέπει να είμαι μοναδικό που δεν είναι και δεν είναι κακό το βιβλίο, δεν είναι κακό Με μηδάλωσο δεν είναι ενθουσιασμένο με το βιβλίο ε, τέλο πάντων ε, είπα κάποια πράγματα να δούμε λίγο Ότι μα λέει αυτό το βιβλίο έτσι Παρίσι του 250 και παρακολουθούμε στην ουσία Τη πορεία τη ενηλικίωση ενό παιδιού που μεγαλώνει σε μια παρεσινή ε, οικογένεια ένα παιδί που τυπικό έτσι που πίνει στο σχολείο στο... Γυμνάζιο, θα λέγαμε μίμις που ασχολείται με αυτά που ασχολείται η νέα της αποχής του βόλτες στα καφέ φαράκια και τέτοια πράγματα αλλά ε, μέσω της των συμπτώσεων θα λέγαμε της φυσικής του περιέργειας θα λέγαμε θα γνωρίζει σε επαφή και με έναν διαφορετικό κόσμο που υπάρχει στο Παρίσι ε, στο Παρίσι αυτή αυτής της εποχής το κόσμο των πολιτικών εξόριστων ε, και συγκεκριμένα έρχεται σε επαφή με τη, υπήρχαν διάφορα πολιτική εξόριστα στο Παρίσι με τους πολιτικούς εξόριστους που έχουν φύγει από το αυτό που είπαμε μετά σιδηρούν παραπέτασμα που έχουν φύγει κυνηγημένοι κυρίως από, από αρκετές χώρες της α, πρώην όπως λέγαμε, ανατολικής Ευρώπης και κυρίως από την, α, την Σοβιετική α, Ρωσία, τη Ρωσία του Στάλιν εκείνη την, α, την εποχή. Ε, εντάξει ναι ξέρω, δεν λέγονται Ρωσία εδώ δεν λέγονται Ένωση Σοβήτηκων Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών αλλά μου επιτρέψετε να μην να μην λέω όλο αυτό το μακρινάρι κάθε φορά έτσι νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε επόμενος ε, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ένας κόσμος τον οποίο ε, έρχεται σε αποφύγερος μέσω φυσικά ενός πολύ ωραίου ευρήματος, τεχνάσματος συγγραφέα μέσω του παιχνιδιού και του παιχνίδιου το σκάκι. Το σκάκι όπως ξέρετε ειδικά στη Ρουσία δεν είναι, ένα, είναι ένα ιδιαίτερα, α, μια ιδιαίτερα αγαπητή ενασχόληση και μέσω αυτής της ενασχόλησης μέσω σε επαφή με αυτόν τον κόσμο. Παράλληλα όμως μέσω της ε, ε, ιστορίας της οικογένειας του ήρω αλλά και των ε, και τον φίλων του, που ο συγγραφέας μας φέρνει σε επαφή με ένα άλλο θέμα της εποχής, ένα θέμα που περισσότεροι ε, το έχουμε ακούσει, αλλά δεν το έχουμε στο μυαλό μας και ίσως και γνωρίζουμε ελάχιστος και τίποτα ε, γι' αυτό. Και μιλάμε τι, για τον πόλεμο της Αλγερίας, το... η Αλγερία ήταν γαλλική ε, απικία τότε, και... Μιλάμε για αυτό τον πόλεμο έτσι. Ε, Βέβαια δεν μας λέει την ιστορία ε, Το πολέμου, Αλλά ε, μας μεταφέρει Με πολύ σαφή τρόπο Την επίδραση ε, Της συνέπειες Την επίδραση που είχε ο πόλεμος της Αλγερίας ε, Τους ανθρώπους Πίσω στη Γαλλία Τους Γάλλους που ζούσαν Στην Αλγερία Αλλά και φυσικά και Τις, ε, συνέπειες, τις συνέπειες του ε, όλα αυτά λοιπόν έρχεται και, και παράλληλα και την ας πούμε λίγο πιο προσωπική με τις προσωπικές στιγμές στις αγωνίες θα έχει ένας παιδιού, ενός αφίβου ε, στο Παρίσι την, την οικογενειακή ιστορία του ήρωα όλα αυτά τα δένει ο Γκαινασιά και δεν μπορώ να πω μπράβο του γιατί δένει πάρα πολύ όμορφα ε, και ε, σκηνές στιγμές από τον πόλεμο της Αλλαγγυρίας και τον κόσμο των πολιτικών εξορίστων στο Παρίσι και θα λέγα εκεί επικεντρώνεται ε, και την προσωπική ιστορία του Ήρωα αυτά τα δύο στον ήρωα και κυρίως ότι σε επαφές του με τον κόσμο των πολιτικών εξορίστων ε, επικεντρώνεται ο Γκυνασιά πάθατε ε, πολύ ωραία μες το κλώσεις της του και θα λέγα υπάρχει μια μετατοπίση βάρους ξεκινώντας το βιλίο σκολούμαστε την και α, με τον ήρωα και οικογένεια του ήρω, η ζωή του είναι στο επίκεντρο και σιγά σιγά σιγά, σιγά μεταφέρεται με μαστρια δηλαδή, το κέσσερι στο κέσαρι, το βάρος σε αυτόν τον άλλο κόσμο των πολιτικών εξορίστων και μεταφέρει στα το βάρος που στο τέλος του βιβλίου κλείνει ε, θα λέγαμε ε, το κλείσιμο του βιβλίου είναι από αυτόν τον κόσμο και έχει τον κόσμο που ξεκίνησε ε, ο συγγραφέας Μα, θα μου πείτε καλά, τόσο καλά λόγια λες γιατί δεν <laughs> δεν σου άρεσε ε, σας είπα ε, γιατί, γιατί δεν μου άρεσε καταρχάς ε, όπως είπαμε είναι ε, είναι λίγο από όλα έτσι. δεν είναι δε μου άρεσε μάλλον να το θέσω πιο σωστά δεν με ενθουσίασε είναι να με μη συστόρημα ενηλικίωσης έτσι ε, ωραία ε, είναι, είναι μια κρίτικη, μια στάση μια λέτε, ε, όψη του πολέμου της αερογυρίας πάρα πολύ ωραία, είναι ο κόσμος των πολιτικών εξωρίστων πάρα πάρα πολύ ε, ωραία ε, ο τρόπος ε, ε, που, που τα δένει και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ε, Όμω, ροή, η ροή του είναι όπω είπα αργή. Απελπιστικά αργή ε, για μένα, προσωπικά για μένα. Ε, δεν υπάρχει καθόλου αγωνία, δεν σου μεταφέρει τουλάχιστον μεταφέρει και εμένα το αίσθημα τη τι θα γίνει παρακάτω, τι θα γίνει παρακάτω. Ε, μετά είναι διάχει το, από ένα σημείο και μετά η αποσπασματικότητα δηλαδή ε, είναι ο συγγραφέα τώρα θα μας πει την ιστορία αυτού του ανθρώπου τώρα θα μας πει την ιστορία του άλλου ανθρώπου οι ιστορίες αυτές μεταφέρουν διάφορες όψεις της και καμία αντήρηση αλλά αυτό το τώρα θα πως λέω εγώ σημαίνει τώρα θα ακούσουμε ή θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι ε, αυτό μου χαλάει ε, το ρυθμό ε, Αφατέρου δε ε, είναι ε, πώς θα το πω ε, δεν είναι ότι είπα, δεν, είναι, δεν μου άρεσε ε, είναι ότι δεν ενθουσιάστηκα όπως ενθουσιάστηκα ε, μετά λόγω κρίστηκε να ασχολήσεις μου αν θέλετε δεν θέλω να περιεχθώ αλλά ε, γνωρίζετε περισσότερο γιατί με την ιστορία ε, έχω ασχοληθεί ε, αρκετά να το πω έτσι για ε, μένα ε, ας πούμε, ο πόλεμος της Αλλαχηδίας δεν μου ήταν κάτι άγνωστο πολύ ε, ήδη κάνουν νεότερες γενιές που τον ανακαλύψανε μέσα από αυτό το, το βιβλίο και προφανώς ε, εντυπωσιάστηκαν. Επίσης και μερικά βαριούδοπα ονόματα έτσι στο Ιλίο σαν το Σάρατρ που α, ε, τον κέσελ αλλά εντάξει θεωρώ πολύ μικρή παρουσία για τον τέτοιο που γίνεται δηλαδή κάποιους τελευταίους το βιβλίο να δείτε τον έτσι» Και εντάξει, Βευγαλέες, Γκεστάρ uh, ήταν κάπως έτσι, εντάξει, ε, δεν είναι φταίους εγγραφές για αυτό, έτσι. Όλα αυτοί που το διαβάζουν είναι πώς το εκλαμβάνουν, έτσι, πώς το μεταφέρουν στους, ε, στους άλλους. μετά, είχαμε, ε, τι είχαμε, ε, α ναι, τα ιστοριακά, τον κόσμο των πολιτικών εξορίστων. Ε, πράγματι, αν δεν έχεις υπόψη σου ε, τι γινόταν. Το Παρίσι αυτές τις δεκαετίες αν δεν έχεις υπόψη την πολιτική ιστορία του ψυχρού πολέμου ε, ναι εύκολο, εύκολο προφανώς εντύπωση πρώτη φορά και, ναι, και είπαμε έχει πολλές αδυναμίες α, α, η διδασκαλία της ιστορίας αλλά αυτό είναι ένα να μην κρινιάζουμε όχι αυτά είναι θέματα που Προφανώς δεν περιμένεις από το επιθετικό σύστημα να ξουδάξει την ιστορία σε τέτοια ανάλυση και βάθος ε, τα ερεθίσματα λοιπόν αλλά και είναι και ένα θέμα εμείς χώρα σαν λαό πως αντιμετωπίζουμε την ιστορία και ποια α, κομμάτια της ιστορίας α, προβάλλουμε και σκεφτείτε ακόμα η νεότερη γνώμη και τη σύγχρονη πολιτική Μιστορία τι δικά μα δηλαδή, μάλλον υπάρχει μια μαύρη τρύπα δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάτι στην εκπαίδευση, αλλά υπάρχει μια μαύρη τρύπα κάπου εκεί, όπω είπε ο δεύτερο Παγκόσμιο μετά τα κάπου μια μαύρη τρύπα μέχρι τη μεταπολίτευση, δηλαδή αποφεύγουμε θέματα καμφόδη θέματα που δεν συμφωνούν όλε πλευρέ. Εντάξει δηλαδή, υπάρχει μια συνέντε σε αυτή τη χώρα, εγώ και σε άλλε χώρε και στο Σπανία το ίδιο έγινε και στη Φιλανδία το ίδιο έγινε σε αντίστοιχες ιστορικές περίοδους Συμφωνούμε όλοι να μην μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμφωνούμε, κάτι το οποίο αποτελεί πεδίο και δεν μας ευχαριστεί Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να επιστρέψουμε αρκετά σας κούρασα Και λίγο Σοπέν, βέβαια, Φροντορίξε Σοπεν, Ετί, αριθμό 23, ε, χειμερινό άνεμο. Ε, λοιπόν, είπαμε. Στο χημώνα ή μου και πληγέ τη εκπομπή τη και να τον ξορκουμε λίγο έτσι να κάνουμε και εδώ στο chat. συζητάμε να καλύψει και το Γιώργο, το Gment που θα μα κρατήσει παρέα από τι 7 και μετά με τα επιλεκτικά και έντεχνα καθώ πήσει και την Ιρό, ηροκάλα, τέλο πάντων, οποία, ο οποίο το πειρά μάλλον έχει, έχει και στο ε, chat μα. <ελίδε> ε, όχι ρε α, α, α, α, ε, Μην σε παρασύρω Ελπίζω να το έχεις διαβάσει ναι, Αν σε γνωρίζεις λίγο η αργή ροή Θεωρώ ότι είχε αργή το βιβλίο λάθος για μένα που εξήγησα, ε, Πολλά από αυτά που περιγράφη Τα ξέρω Δεν ήταν ακαλύπτο Μέσα από εκεί Αλλά εντάξει ε, Δεν μπορώ να πω πως δεν είναι ενδιαφέροντα Να τα βλέπεις μέσα από τις προσωπικές ιστορίες Ανθρώπον ε, να Αλλά ε, ναι Κάπου εμένα ο ρυθμός, με κούρεσε Είναι και μεγαλούτσικο το βιβλίο, Έτσι δεν είναι μικρό Και αν πάει και αργά Ο ρυθμός ε, Τι να σας πω ε, ε, δεν ξέρω, δεν είμαι δεν, δεν που το διάβασα. Απλώς εντάξει θα, θα ήθελα να το περισσότερο σε άλλη εποχή. Επένδυσα πολύ χρόνο που θα μπορούσα να το έχω εξοπλίσει σε άλλες αναγνώσεις. Να το πω έτσι σε άλλη εποχή που θα είχα περισσότερο χρόνο και θα κυλούσε και ε, πειραζε τόσο πολύ ε, πώς θα κυλήσει το βιβλίο. Επομένως, ναι, δε, ε, δεν ξέρω τι δικές απόψεις από αυτού ε, και τα ο σα Αγούστα. Ε, πάντως, ναι, και έρχομαι σε αυτό που θα, ήταν, θα το πρότεινα. Ε, πάντως, α, δεν ναι, δεν είπα το εξή ότι σε όλα αυτά. Το τέλος θεωρώ ότι με αποζημίωσα αρκετά είναι ένα όμορφο ε, τέλος, ένα ε, ανθρώπινο Τέλος α, σε βιβλίο και μπορώ να πω ότι ήταν, ε, ήταν ταιριαστό. Και ε, εντάξει, α, με άφησε τελείω δηλαδή, το βιβλίο με καλέ ε, εντυπώσει. Ε, δηλαδή, και προ το τέλο, στα τελευταία κεφάλαια μόνο δυστυχώ, φτιάχνει mm. λίγο και το θέμα του ρυθμού. Εκεί πέρα αρχίζει, κάτι, ε, ε, αρχίζει και γίνεται πιο γρήγορο, πιο α, ενδιαφέρον. Ε, αν θέλετε Αλλά μέχρι να πεις Εδώ είμαστε έχει τελειώσει το βιβλίο ε, Τέλος πάντων Πάντως α, για να δούμε Στο, ε, στο προκείμενο ε, Δεν ήταν ε, Κακό βιβλίο ε, Είναι πολύ καλό ε, Βιβλίο ε, Αλλά ε, Δεν είναι με ενθουσίαση Το ξαναλέω Καλό δεν σωσιάζει Είναι αν θα το αν θα το σύστηνα, ναι. να πούμε και και αυτό Α, ναι, θα, το, θα το σύστηνα με τις εξαιρετικές σημειώσεις ε, αν έχετε το χρόνο, δεν σας πειράζει να, να ε, τραβάει ε, σε, σε μάκρος και να μπαίνει και σε αρκετέ λεπτομέρειες ε, αν δεν σας πειράζει ότι Κάπου ε, είναι εμφανέ ότι κάποιε ιστορίε μπαίνουν σε απαρανθέσει μέσα στην κύρια ε, ροή. Ε, αν δεν ξέρετε ε, μια γνώση των ιστορικών γεγονότων και έχετε μια περιεργία γι' αυτά, τότε ναι, θα λίγο το βιβλίο ε, δεχομένως θα σας ανθουσιάσει ε, για τους υπόλοιπους δεν ξέρω κατά πόσο θα τους ανθουσιάσει ε, ε, αυτό το βιβλίο ε, εντάξει ε, εντάξει, ε, εντάξει αν το βρείτε, το πόλιο, αν το βρείτε σε κάμια ε, προσφορά ή μεταχειρισμένο αγοράστε το αλλιώ ε, καινούριο και ε, μέχρι να πέσει στη που εγώ προσωπικά δεν θα το ε, αγόρασα να το πω να το πω έτσι βάλετε το υπόψη για κάποια περίοδο που θα θέλετε έτσι να διαβάσετε αργά, νοκυλικά, σιγά σιγά ε, ή που θα έχετε αυτόν τον χρόνο ε, σε τέτοια ε, περίοδο ε, κα, δεν, είναι τιμή ο βιβλίο δεν θα σας απογοητεύσει δεν ε, ε, ε, Uh, δεν είναι ότι δεν διαβάζεται έτσι μην εδώ και πάλι απλώς δεν uh, μπορώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο μπορεί να σας, να σας ενθουσιάσει ένα λίγο πιο uh, πώς να το πω διαφορετικό αναγνώστη δεν ξέρω κατά πώς θα τον ε, θα τον ενθουσιάσει ε, ναι δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το βιβλίο Δεν ξέρω αν οι ακροτές που θέλετε να... Ο, ε, οι ακροτές, οι ρεάς, ε, Ναι, είναι πέσαμε στην ίδια περίπτωση Ναι, Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η τιμή, μου μπορεί, μπορεί να κάνω και τελείως λάθος Βέβαια, έτσι μπορεί να είμαι τελείως λάθος δεν μου και εγώ το δικαίωμα μου, το λάθος να το πούμε έτσι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. και ακούσαμε ένα από τα πιο αγαπητά κομμάτια τρόικα από τον Σερβίη Προκόφιεφ. Και ελπίζω έτσι να σα άρεσε αυτό το κομμάτι. Καμία σχέση ο με το ρυθμό του βιβλίου που λέγαμε προηγουμένω. Φαντάζομαι να συγχωρήσουν οι φίλοι που έχουν ενθουσιαστεί με το βιβλίο και καλά κάνουν γιατί όπω είπα μπορεί να σου ενθουσιάσει. Ε, αν δεν έχετε γνώση. Καμία ε, ε, εκείνη τη εποχή, και ε, διαβάστε το βιβλίο. Ναι, θα ενθουσιευτείτε και αυτό είναι καλό, έτσι. Διαβάστε το μάλλον αυτό το βιβλίο για να αποκτήσετε μια γνώση και εκείνη τη εποχή. Που κάθαστε δεν είναι εύκολο να, τε, ο, να γνωρίζετε ε, ε, αυτά τα πράγματα ε, και υπό αυτή την έννοια ναι, <laughs> το προτείνω ανεπιφύλεκτα. Ε, Καλό θα ήταν μετά να διαβάσετε και λίγο ε, κανονική ιστορία. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Ιστορία... Όχι, okay, δεν δέσκε. Το έχω πει πολλές φορές. Ιστορία δεν και τίποτα. Το μόνο που διδάσκει είναι ότι κανείς δεν δέχτηκε τίποτα. Έτσι, αυτό. Ε, δέσκε ιστορία. Απλώς έτσι για να... Εσείς για να μάθετε. Τώρας στο... Μα... ε, Δεν είναι αντίφαση αυτό που λες. Ω, oh, Βεβαίως και είναι αντίφαση και παράδοξο, αν θέλετε, παραδοξολογία, πείτε το. Ε, όμως ε, εντάξει, να το, να το πω λίγο διαφορετικά και να συμφωνήσουμε ότι αυτοί που καταλαβαίνουν και διαβάζουν, που διαβάζουν και πέντε πράγματα από την ιστορία και διδάσκονται, δε ε, συνήθως δε, δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι σαν εμένα, σαν εσάς, που ε, αδυνατούν να έχουν ουσιαστική παρέμβαση ε, στα γεγονότα. Ε, εντάξει, γι' αυτό λοιπόν και η ιστορία θα επαναλαμβάνεται και πολύ συχνά ισχύει και αυτό που ε, το κλείσε πάλι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα γιατί πολλές φορές ναι, εντάξει, ως φάρσα μπορεί να επαναλαμβάνεται και ως τραγωδία αλλά πολλές φορές ναι, επαναλαμβάνεται με κωμικό στοιχείο θα λέγαμε με πάση περιπτώσει ε, σήμερα έτυχε όμως να τελειώσω και α, θέλω να πω και κάτι το οποίο οφείλω να πω για το βιβλίο γιατί λες και το να θαράπευτε ο συγγραφέα είναι ο ίδιος Γάλλος αλγερι, Αλγερινός ο Συγγερινής προσέξτε, είναι Γάλλος της Αλγερίας έχει διαφορά, θα τη βρείτε ε, στο βιβλίο και ε, ε, εν μέρει που μεταφέρει προσωπικά του βιώματα και είναι εμφανές, εμφανής μάλλον η αγάπη με την οποία γράφει για αυτή την περίοδο, έτσι γεννήθηκε στο Αλαγγέρη το 1950 και επόμενους είναι μια λίγα πράγματα πρόλαβα, είναι μια περίοδος που σαφώς μεγάλωσε με αυτήν την περίοδος τη γαλλικής αλλά και της παγκοσμίας ιστορίας την οποία μεγάλωσε Έτυχε σήμερα να ολοκληρώσω ένα άλλο βιβλίο το οποίο αυτό είναι που θα περίμενε κανείς ανάποδα ε, να, είναι, να πηγαίνει αργά αλλά τελικά ε, πάνω από ότι ήταν ε, πιο, γρήγορο, πιο, γρήγορο, πιο γρήγορο δεν ήταν σε μια περίπτωση αλλά ε, αν αναλογιστεί κανείς τι βιβλίο είναι το ένα μυθιστόρημα Α πούμε και τι βγήνω το άλλο ε, το, αυτό που το σήμερα είναι τυποσιακά γρήγορο και πάλι έχει να κάνει με την ιστορία έτσι ε, αλλά ε, μια ιστορία την οποία την έχετε ακούσει περισσότεροι μιλάμε για το χρονικό της τέχνης του Ernst Gombrich ε, ένα διάσημο θα έλεγα πίστευα στο περισσότερο βιβλίο Καμπλή, ε, Θυμίζω μικρή ιστορία του κόσμου Και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό Αλλά εδώ βγαίνω ένα άλλο βιβλίο Ένα μεγάλο ε, Και σε όγκο αυτό Και σε φελίδες δηλαδή βιβλίο Αλλά και μεγάλο ε, Ως προς το, την επιρροή του Αν θέλετε Ως προς το θέμα του βιβλίου ε, Το οποίο έχει γίνει ε, ε, δεν το έχει γίνει κείμενο αναφοράς ε, πλέον και φυσικά βάσκεται από ό,τι ξέρω και σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε αρκετά κόρσες, σε αρκετούς κύκλους μαθημάτων που έχουν να κάνουν ε, με την τέχνη. Το χρονικό της τέχνης λοιπόν και όταν λέμε το χρονικό της τέχνης μιλάμε ένα ε, χρονικό ε, το είναι παλιό κατά κάποιο τρόπο με δύο ε, Επανεκδόσεις, μάλλον αρκετές επανεκδόσεις, μπαίνουν διορθωμένα, ε, Αυτό που διάβασα εγώ ήταν μέχρι το 1989 ε, Δεν κάνω λάθος, ναι ε, Είχε παραρτήματα να το πω έτσι Μέχρι το 1966 και αναθεωρούσε το 1989 ε, πότε το αναθεωρήσαν τελευταία φορά η εκδότηση. Ε, και θα λίγο γιατί ε, είναι ογκόσμιο ε, βιβλίο, αλλά ε, και είναι το βιβλίο που ε, το είναι το βιβλίο που έχω αγοράσει να το πέσω που εκνασκόφουμε να το αποκτήσω κτίσω παρά το ε, Αλμηριούτ τη ε, τιμή του, αλλά το γνωστή γιατί ε, εντάξει, παίρνω, αγοράζω και τα συχνά βιβλία αναφορά το πω, έτσι, για τη βιβλιοθήκη. Σα έχω πει παλαιότερα και για το ε, σύγχρονο λεξικό της Νέας Ελληνικής ε, Είναι βιβλία που θεωρώ ότι ε, καλό είναι να υπάρχουν και ε, μια ματιά που και που. Κάπω έτσι ξεκίνησε και με το χρονικό τη τέχνη, έριξα ε, ε, ε, ε, ρίχνοντα να ε, ε, ρίξω μια ματιά ε, ε, που και που, και κάποια στιγμή λέω α, για να διαβάσω και τον τι έχει να πει ο ποιητή, ο ποιητή, ο φιγγαφέα εδώ πέρα και άρχισα να για να δούμε τι λέει ανοίγει η τελευταία έκδοση αυτή που έχουν, το 94-89 το του 94 έχει αναθεωρηθεί και κάποια στιγμή λέει... μου ε, κάτσε να το δω. Καλά, χάζευα τη. Τα διάφορα έργα τέχνες, δεν παρουσιάζει προβολικά πολλά έργα τέχνη. Ο σκελετό χαρακτηριστικά έργα τέχνης, θα έλεγα, από τις διάφορε εποχέ, τι διάφορε αυτές, Και ξεκίνησα να διαβάζω την εισαγωγή και ε, κάπου. <σομειά> και κάπου η εγώ και άρχισε να βυθίζομαι στον κόσμο του στον κόσμο της τέχνης, μάλλον του Γκόμπριχ, της τέχνης γιατί είναι ο τρόπος που τα, που τα έγραφε ο συγγραφέας. Δεν είναι λίγο που θα το χαρακτηρίζει, μπορεί να βρίσκεται ίσως στα κόλτσα, αλλά είναι για τον οποιονδήποτε θα έλεγα. Έχει το χάρισμα Γκόμπριχ να τα γράφε, γράφει με τόσο, τόσο απλά δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα από την ορολογία, από αυτά που ακούτε, που διαβάζετε ε, από κριτικού τέχνες στις εφημερίδες, αυτά, όλα αυτά τα, τα, τα βαρύκτωπας. Καμία σχέση, αυτό έχω να πω μόνο. Καμία σχέση. Φανταστείτε το τελείωσα... Ε, βέβαια μου πήρε κάποιους μήνες γιατί παράλληλα διαβάζω άλλα αυτά, αλλά ε, ειδικά, ε, από κάποιος ήμουν και μετά ε, στομάτησα να διαβάζω κάτι άλλο και διάβαζα ε, αυτό που τα... Τα βιβλία είναι 600, το κυρίως κείμενο μόνο... Ε, ναι, το κυρίως κείμενο είναι 630, πόσο, 35 35-36, 637 ε, σελίδες, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια, ο οποίος έχει κάποια, τα γνωστά, τα index, τα χρονολόγια και τέτοια έτσι. Είναι βιβλίο αναφοράς πάνω απ' όλα, όπως είπαμε. Και άρχισε ε, να ξεδιλύγεται σαν ημέρα ιστορία. Ε, Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι γιατί εντάξει με σκοράζουμε μακρύ μονολόγους. και ακούσαμε τη σενάτα από τον χιονάνθρωπο του Erich Kornogrund και να επιστρέψουμε στη συζήτηση μας συζήτηση, <laughs> μιλάβα, εκα, για το βιβλίο του Gombrich, Ernst Combrich το Ser Ernst Combrich είναι για να μην τελείως σωστός ε, του βιβλίο του, το χρονικό ε, της τέχνης που, έχει, που είναι δύο ε, αναφάσεις, αν με ξεχάσουμε να Κάλλης περισσότερα φυσικά και την αγαπη, πολύ μας αγαπημένη, τη Μέρη Όμικρον που δεν θα πάψουμε να ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει στις εκπομπές εδώ στο Radio Music Heaven που ακούτε και εσείς, να είδατε δηλαδή, πέρασε την πρώτη ώρα και ε, ε, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε απευθείας από τη σελίδα του Music Heaven GR μέσω του Live24 είτε... Ε, ναι. <laughs> ε, είναι οι βασικές και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε και έχουμε και μέσα από το player του... Ξέρετε υπάρχει πεδίο για να μας στείλετε μηνύματα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Facebook στη ε, σελίδα της εκπομπής στο facebook και φυσικά μπορείτε να επικαίνετε μαζί μας μπορείτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν να γραφτείτε mail στο music heaven και να έρθετε στο chat του σταθμού να, να τα πούμε να μας πείτε και στι επόψεις όπως τα παιδιά που είναι ήδη και συζητάμε εδώ πέρα εν πάση περιπτώσει να γυρίσουμε όμως το βλίο και όπως σα είπα ξεκινήσα το βλίο έτσι χαλαρά-χαλαρά και ε, ε, ε, ε, ε, χαλαρά-χαλαρά βυθίστηκα, θα <laughs> πω έτσι, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Κόμπροιχ. Ε, δεν μπορώ να πω, είναι προφήν δεν μπορώ να πω ότι το μελέτησα σε επανεπιστημιακό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι αύριο θα πάω και θα με εξετάσετε, ούτε ότι έγινε πάνω σοφός Περιτέχνη, έτσι. Αυτό που με είναι βιβλίο αναφορά. Όμω, το ότι με τράβηξε να το διαβάσω, έτσι, όχι όπω είναι δυσκόμενο με τα βιβλία δηλαδή διαβάζουμε ε, ένα θέμα εδώ, ένα κεφάλαιο εδώ, ένα κεφάλαιο με τράβηξε να το διαβάσω όλα τα κεφάλαια, όλα όσο έχει να πει ο ε, συγγραφέα, ε, αυτό κάτι λέει. Έτσι. Ε, το διαβάσαμε διαισθητόρημα κατά κάποιο τρόπο. Ε, όπω είπαμε, το πρώτο που θα κάνει λίγο στον αναγνώστη είναι η γραφή του. Που είναι απλή και προστίσε σε όλου. Ε, το φάνηκε, φάνηκε θα τα πάμε καλά με αυτό το βιβλίο, ε, γιατί σου είπα για χρονικότητα της τέχνης, για χρονικό τη τέσνη, τέχνη έχει έρθει με προσλαμβάνωσε. έτσι πει ο κόσμο, έχει κάποιε προσλαμβάνουσες έχει δει κάποια πράγματα, σε δημοσίευσα, σε ένα σε λεπτά. Έχει ακούσει να, να μιλάνε, έχει ακούσει να σχολιάζουν ειδική κριτική σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε, ε, σε βιβλία με τις γνωστές βαρίοδες λέξεις και έννης και λες πως από άνθρωπος δεν κατάλαβα τίποτα κάπως έτσι και όσο να είναι πάς κουμπωμένος και λέτε, bas, τώρα θα, θα τελειώσω πάς με ένα μεταξύ του θα τελειώσω τη σελίδα ή θα με πάρει ύπνος ξέρω, ή ξέρω και μεταξύ του ε, θα καταλάβω τίποτα από αυτά που θα διαβάσω κάπως έτσι πασκουμπωμένος αλλά τα λέει τόσο απλά, ε, χωρίς καμία δηλαδή ε, οι λέξεις που, που χρησιμοποιεί είναι απλές έτσι ούτε ε, εξηγεί αυτό που λέμε κινήματα, συντέχνη και τα λοιπά ε, τα εξηγεί, δεν τα ονομάζει να το πω έτσι δεν πετάει ονόματα από εδώ και από εκεί πριν να ξέρεις τι, τι γίνεται έμαθα αρκετά έμαθα αρκετ, πολλά πράγματα και σίγουρα βέβαια θα επανέρχομαι κατά καιρούς του να ρίχνω μια ματιά εδώ μια ματιά εκεί αλλά έτσι να σας μεταφέρω λίγο ένα ε, παρα, από την εισαγωγή του βιβλίου που ε, εκτεταμένη βέβαια και αυτή αλλά και στο τέλος ε, και λόγω, εδώ είμαστε εδώ έχει ζουσμίω αυτό το, ε, το βιβλίο, ε, θα, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μέσα από το βιβλίο. Ε, αλλά καταρχάς, η ιστορία τη τέχνη, ο κυρίως ασχολείται κόμπροιχ, με ε, την τακτήρια, την αρχαιτελεκτριακή, τη, τη ζωγραφική και την εκκληπτική, εκεί επικεντρώνεται αυτό το βιβλίο, έτσι, δεν είναι για την τέχνη, γενικά επιτρώνεται σε αυτέ τις ε, και λέει ε, κάτι, λέει διάφορα, και φτάνει να μην τα διαβάσει όλα. Στο ζμί, εκεί που ε, πραγματικά λες και δεν αδέσποτε ίσω γράφει για μένα και δεν γράφει για, για άλλου. Ε, λέει ότι πιστεύω πω αν μάθουμε κάτι από αυτή την ιστορία, το βιβλίο δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα γιατί οι καλλιτέχνε δούλεψαν με έναν ορισμένο τρόπο ή γιατί προσπάθησα να προκαλέσουμε μια ορισμένη αίσθηση. Είναι προπάντων μια καλή μέθοδος για να οξύνουμε το βλέμμα μας, ώστε να διακρίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων της τέχνης και να μεγαλώσει έτσι η ευαισθησία μας σε σχέση με τις λεπτότερες αποχρώσεις που κάνουν το ένα να διαφέρει από το άλλο. Είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να μάθουμε να τα χαιρόμαστε αυτά καθεαυτά. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι κίνδυνοι. Βλέπουμε κάποτε ανθρώπους να περιφέρονται σε μια πινακοθήκη με τον κατάλογο στο χέρι. Κάθε φορά που σταματούμε μπροστά σε ένα πίνακα, ψάχνουν υπόμονα για τον αριθμό. Ξεφυλίζουν τους καταλόγους τους και μόλις βρουν τον τίτλο ή το όνομα, απομακρύνονται. Θα μπορούσαν να έχουν μείνει σπίτι τους, αφού δεν κοίταξαν καλά-καλά τον πίνακα. Έναν μόνο τον κατάλογο. Αυτό μοιάζει με διανοητικό βρεκύκλωμα, που δεν έχει καμιά σχέση με την απόλαυση ενός έργου ζωγραφικής. Οι άνθρωποι που κάτι ξέρουν από την ιστορία της τέχνης διατρέχουν καμία φορά τον κίνδυνο να πέσουν σε παρόμοια παγίδα. Όταν δουν ένα έργο τέχνης δεν στέκονται να το κοιτάξουν, αλλά μάλλον ψάχνουν στη μνήμη τους για να βρουν την κατάλληλη ετικέτα. Ίσως να άκουσαν πως ο Ρέμπραν ήταν ξεκοστός για το κεροσκούρο του. Όταν λοιπόν βλέπουν ένα έργο του, κονάνε το κεφάλι τους γεμάτη Σοφία ψιθυρίζοντας, καταπληκτικό και αρροσκούρο και προχωρούν στον επόμενο πινάκα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής για αυτό τον κίνδυνο της ημιμάθειας και του συνομπισμού γιατί όλοι έχουμε την τάση να αποκύπτουμε στους πειρασμού. και να βιούσαν κι αυτό μπορεί να τους πληθύνει. Θα ήθελα να βοηθήσω να ανοίξουν μάτια όχι να λύθουν γλώσσε. Δεν είναι δύσκολο να λέμε εξυπνάδε για την τέχνη γιατί οι λέξεις που μεταχειρίζονται κριτικοί χρησιμοποιήθηκαν με τόσες διαφορετικές αφορμές ώστε, ώστε έχουν χάσει κάθε ακρίβεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά και πολύ πιο ικανοποιητικό να κοιτάξουμε έναν πίνακα με νέο μάτι και να ξανυχτούμε σε ένα εξερευνητικό ταξίδι από το οποίο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να αποκομήσει. Έτσι λοιπόν κλείνει η εισαγωγή του Γκομπρίχης στο βιβλίο της τέχνης και πραγματικά πραγματικά ε, πείτε μου αν, ε, αν θα έχω καμία σχέση με αυτό που είχατε μέχρι τώρα ε, στην αντίληψη σας με αυτό που θεωρούσατε εσείς ότι είναι, ε, ε, μιλάμε για την τέχνη πραγματικά προχωράει ο Γκόμπρος στι επόμενε 600 τόσε σελίδε, κάνει αυτό το πράγμα σε παίρνει από την αρχαιο, από προϊστοχονία <χει> για να το πω ε, απλά σε πάνω από την αρχαιότητα έτσι, από την Αίγυπτο, από την Ελλάδα από το, σε, σε διατρέχει και σε φτάνει μέχρι το σχεδόν σήμερα έτσι ε, φτάνει μέχρι τη σύγχρονη τη τέχνη μέχρι το μεταμοντέρνο που λένε και ε, σχεδόν δεν καταλαβαίνεις πως ε, γίνεται πόσο μολά και όμορφο γίνεται αυτό το αξίδι δεν στέκεται στις τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, εξηγεί Αυτά που χρειάζονται για τις τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή ε, και τις βάζεις σε αυτό που λέω εγώ δίνει το πλαίσιο, τις βάσεις του πλαίσιο το γιατί έγινε έτσι, γιατί ο καλλιτέχνης αυτής της εποχής το έκανε έτσι, γιατί αυτός ήταν πρώτο πόρος, γιατί το πρώτο τι άλλαξε, τι ήταν, επειδή ήταν το, για, για, το γιατί ε, και το πώς και πάλι λέω χωρίς να ε, σε πνίγει καθόλου ε, με τεχνικούς όρους, με, με, με, με, ε, ε, μπορεί να το διαφάσει οπωσδήποτε έτσι, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τέχνη, ποτέ με, ε, ε, με ζωγραφική, με γλυπτική, μου δεν μπορεί να καθίσει και να το διαβάσει. Είναι βιβλίο για, για το πολύ κοινό, για τον κόσμο, για τον οποιονδήποτε. Δεν είναι βιβλίο για του καλλιτέχνε, για του ειδικού, ε, για, ε, για του κριτικού, ε, Όχι. Και όλοι αυτοί δεν πρέπει, πρέπει να το διαβάσουν, έτσι. αλλά ένα βιβλίο που μπορούμε να το εξίσου καλά, να το διαβάσουμε και να το καταλάβουμε, ο ε, οποίοδήποτε ε, κι εγώ και εσεί ε, και πραγματικά είναι ένα βιβλίο να βέβαια. Έτσι. Είναι το χρονολογικά, όπω δυσκολίε μου πω ολόιω θα μπορούσε ε, να είναι, ε, και όλα τα στοιχεία αυτά, τι παραθέσει τη βιβλιογραφία που που θα χρησιμεύσουν για ένα βιβλίο αναφορά και είναι μια έκδοση θα έλεγα εντάξει κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις μου φαίνεται από το Μορφητικό Ιδρύμα της Εθνικής Τράπεζα αλλά πας περιπτώσει πιστεύω ότι είναι μια εκδοση που σε άρτια μεταφρασμένη θα έλεγα βέβαια σε μερικούς ξενήσε το πολιτονικό που χρησιμοποιείτε αλλά σκεφτείτε ότι πρώτα έβξαν το 60 κάτι τέλος πάντων δεν είναι όμως ε, θα έλεγα την βιβλίο που πρέπει να σε όσους τουλάχιστον θέλουν να είναι φιλότεχνη έτσι ε, θέλουν να είναι φιλότεχνη έξι μια ματιά σε βιβλίο, δεν είναι κακό βέβαια ε, έχει ένα εντάξει το του είναι ένα θέμα αλλά εντάξει δεν είναι μην, μην το, είναι ίσω ε, με δύο κόσμο, α, δύο βιβλία του, από αυτά που εκδεδούν κατά κόρον οι, οι εκδότες ή ε, άντε τρία πιο παλιά πιο παλιάς έκδοσης, ε, βιβλία που θα τα πάρετε με έκδοση δεν είναι έτσι, με ένα καλό πρόγραμμα μπορείτε να το αποκτήσετε, πιστεύω ότι ξέρω τον κόμπο. Αλλά, πάνω ε, ζητήστε εδώ και από τι βιβλιοθήκε. Ε, αν είστε τυχεροί και το πολύ πιθανό να το έχουν, ειδικά στι μεγάλε πόλεις της βιβλιοθήκης, το, έχουν... ε, το μια ματιά, όλο, ε, όλο και κάτι θα βρείτε. Ε, Σα είπα, φανταστείτε το εξή, ότι ένα τέτοιο τεχνικό, ίσω θα λέγαμε, βιβλίο. Ε, κάθεσα, με τράβηξε και το διάβαζε σαν μυθιστόρημα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σας πω για να σας πιώσω να του δώσετε ε, μία ευκαιρία παρά το ιδιαίτερο του θέματός του. Έχι, έχει και ωραία εικονογράφη, εικονογράφη. έχει έχει αναπαραστάσεις από αρκετά γνωστά, όχι πολλά, ε, τα πιο δεν προσωπικά γιατί έχουμε καλύπτει όλη την ιστορία, ε, έργα τέχνης, ε, πάρτε το και πέστεψτε με θα βγει τουλάχιστον θα γλιτώσετε από όλο αυτό το mm. πώς θα το πω το αίσθημα ενωσής πούμε, το, το θα απαλλαγείτε από το δέος ε, που να πάτε σε μια περιοχή και σα αρχίζει ε, ακόμη και ο καλήφτερος αρχίζει και πατάει τρακ, τρακ, τρακ, τρακ, τρακ, λέξεις για την τέχνη από εδώ και από εκεί και έτσι που και προσέξετε τι, τι λέει τώρα ο άνθρωπος, τι μου πίνει, τι δεν μπορώ, δεν μπορώ να, μπορώ να κάνω. Πάμε που και δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, εγώ θα το βλέπω, α στον, στον πίνακα αυτό μου λέει. Έτσι, ε, καμία σχέση. Ε, διαβάζοντας αυτό, θα μπορείτε να <χει> πείτε κι εσεί δύο πράγματα στον ξενάγό σα. <χει> Κατά την άποψή μου. Τέλο πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και επανερχόμαστε. Ακούσαμε τον αυτή τη φορά ε, που το παιδικό του να το πω έτσι, τα το παιδικά του ε, οχτώ το χιονι χορεύει. Ε, θα το λέγαμε στα, στα, στα ελληνικά. <σχεδιά> Αν πάρει περιπτώσει, ελπίζω να σα πίστευα άρεσε μάλλον το ε, κομματάκι αυτό και να επανέλθουμε στις θέματα τη εκπομπή μα. Ε, να θυμίσω ότι στο μιλήσαμε για την ε, Λέσχη γιατί τη σας μιλήσαμε σήμερα για τη Λέσχη των αθεραπευτών αισιόδοξων του Ζωνμίου Σαλαγγινασία για το οποίο πάρα πολλοί κόσμος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και ένα πάλι που πολλοίς κόσμος με τα καλύτερα λόγια το χρονικό του του ε, για το πρώτο σα είπα ότι δεν συμμερίζομαι τι ε, απόψει, για το δεύτερο συμφωνώ και επαυξάνω. Μπας ε, περιπτώσει, εγώ θα χαρώ να διαβάσετε και τα δύο ε, πάντω. Και, ναι, και να έρθετε εδώ μετά στην εκπομπή μα, στο site μα, να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μα και να μα πείτε και εσεί τι ε, ε, εντυπώσει Και ε, μια και. <Σι'> ε, το είπαμε, αλλά θυμάστε και στην αρχή της εκπομπής, μίλησα για ε, τον εμπλουτισμό της εκπομπής με συνεντεύξεις και ε, να ακούγονται και άλλες φορές, σίγουρα, και δική μου. Ε, επομένως, όπως ο σο Κρατές θέλει ε, και θέλει να πει δυο λόγια α, για κάποιο δικό του αγαπημένο βιβλίο ή και, και κάποιο βιβλίο που δεν του άρεσε, έτσι δεν λέμε μόνο καλά λόγια για βιβλίο για συγγραφέα. Θέλω να θα ήθελε ακροτήσει και ένα ακροτήσει, έτσι. ναι, ε, το κοινό αυτό, το δικό μου κοινό θα ήθελα να, να ταρτίζεται ε, ακροτές και ένα γνώσει. Λοιπόν, όπω θέλει θα μπορούσε να. Ε, επικοινωνήσει με την εκπομπή είτε μέσω της σελίδας εκπομπής στο facebook είτε με μήνυμα εδώ στο uh, music heaven να επικοινωνήσουμε λοιπόν με τη σελίδα της uh, εκπομπής και να με την εκπομπή και να να μας μιλήσει στον, στον αερά να μας μιλήσει κάποια στιγμή και να uh, μπορούμε και να παίξει η παρουσίαση του, η απόψη του η συζήτηση κριτική που θα κάνει θα δούμε θα συζητήσουμε τι θέλει ο καθένα όταν μπορεί να φανταστεί που αναφορά βέβαια σε βιβλία ανάρμος και τέτοια δεν μιλάμε για τραγούδια εδώ πέρα ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη εκπομπή για τραγούδια αλλά ό,τι θέλεμε να πούμε για βιβλία εδώ πέρα ναι θα χαρώ πολύ να έχω απόψει των ακρατών επομένως αν ακούτε την εκπομπή και νομίζετε ότι ε, έχετε ε, κάτι που θα ήθελαν και άλλοι να το ακούσουν κάτι που, θα, που θέλετε να το μοιραστείτε και με το κοινό της εκπομπής επικοινωνήστε μαζί μας και θα κανονίσουμε να έχετε κι εσείς στην παρουσία σας ε, στην, ε, στην εκπομπή πιστεύω ότι είναι, είναι ένας καλός τρόπος και να ε, μπείτε κι εσείς στη διαδικασία να σκεφτείτε γιατί ξέρετε πολλές φορές ε, γράφουμε ε, μάλλον διαβάζουμε διαβάζουμε ένα βιβλίο ε, προκαλεί μια αίσθηση μας, καμιά που μας προκλήμουν εντύπωση κάτι μας λέει αυτό το βιβλίο και στη συνέχεια εντάξει το, δεν το ξαναζητούμε δεν το ξαναζητάμε μπορεί να το πούμε σε κάποιο φίλο ε, και, και κάπου εκεί τελειώνει ε, όταν όμω όπως κάνω εγώ αυτό που διαπίστωσα, έτσι είναι όταν πρέπει να βγει και να μιλήσεις ε, για αυτό που διάβασες να πει δύο λόγια, να παρουσιάσεις μένεις σε μια άλλη διαδικασία να εξωτερικέύσει, μόνο το εξωτερικεύσεις αυτό που σου ε, το συνέστημα που σου προκάλεσε το βιβλίο μένεις σε μια διαφορετική διαδικασία και εκεί αρχίζει να σκέφτεσαι για το βιβλίο ε, να σκέφτεσαι γιατί Ένιωσα έτσι γιατί ε, ε, αυτό δεν μου άρεσε όπως είπα σήμερα γιατί αυτό μου άρεσε τι μπορώ να πω, τι θα έλεγα στους άλλους για αυτό το βιβλίο Μένει σε μια, μια άλλη... Ε, πώς να το πω... μια σχέση με το βιβλίο Μένει ε, σε ένα άλλο επίπεδο, σας απομβαθύνεις Δεν είναι τέτοιο, δεν δεν είναι κάτι τέτοιο ότι πρέπει να και καλά να μελετήσεις επί του βιβλίου αλλά ε, σε βάση μια εσωτερική διαδικασία, να ε, σκεφτεί λίγο αυτό το βιβλίο. Και ένα ε, ε, θεωρώ τουλάχιστον και το έχω πει καιλέ εδώ από, αυτό, από αυτή την εκπομπή ότι ένα από τα ε, χαρίσματα αν θέλετε ενός επιτυχημένου βιβλίου, ενό ε, ε, τα χρήσματα της ανάγνωσης είναι να μας βάσει τη διαδικασία να σκεφτούμε για αυτά που διαβάσαμε και θα δείτε ότι ε, σκεπτόμενοι για αυτά που διαβάσατε θα βρείτε και άλλα πράγματα που σα άρεσαν ή που δεν σα άρεσαν και θα έρχεστε να βλέπετε λίγο διαφορετικά το, ε, την εμπειρία αυτή αν μη άλλο θα σας εντυπωθεί ακόμα καλύτερα η εμπειρία ε, σκεφτείτε λοιπόν αγαπητοί ακροατές και εμείς εδώ είμαστε και περιμένω ε, να ακούσω να, να, να, να μου πείτε ενέα σας όποιος θέλει ελεύθερα ε, να μου στείλει μηνύμα και να συζητήσουμε για το τι θα μπορούσε να πει σε αυτήν εδώ την ε, εκπομπή πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Βάλουμε και να ένα βαλσάκι, λοιπόν. Εμίλ Βαλτόιφελ, το βάλς των παγωδρόμων και έναν σκήτερ λοιπόν, και, ε, εντάξει, έπρεπε, να ε, βάλουμε ωραίο, πολύ όμορφο το βάλς, έχεις κάποια βγαίνει αισθήματα, μη άλλο, εντάξει, ελπίζω ε, το πρέπει να αποκριστείτε κάποια στην πρόσκληση αυτή του music, του Xlibris έτσι είστε εδώ στο Radio Music Heaven Και να, να χαρούμε να σας έχουμε Να σας ευχαριστούμε και οι υπόλοιποι τι έχετε να μας πείτε Οι συνεντεύξεις όπως βέβαια, Θα συνεχιστούν Δεν τίθεται ε, θέμα Ευχαριστώ πολύ Ρέα Μου ε, αρέσει <laughs> <laughs> <laughs> το βάλος σε Πολύ ο κόσμος φαίνεται Και Καθώ δεν θα την κάνω ακόμα τελείω μουσική την εκπομπή, πολλέ φορέ ε, έχουμε... Ε, ε, εγώ δεν είμαι, έχω το θάρρο να παραδεχθώ πολλέ φορέ τον αέρα όταν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο θέμα ετοιμάσει σχετικά με το ή οτιδήποτε και κατά καιρού ε, έχω κάνει καθαρά μουσικέ εκπομπέ. Δεν είναι τέτοιο θέμα λοιπόν. Ε, χρειάζονται και αυτά άλλωστε και η ιστορία τη μουσική, και σε μια ιστορία αν δεν δεί κανεί είναι και αυτή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική ε, θα έλεγα. Ναι. Ε, <laughs> εντάξει, δεν μπορείς εύκολο να ξεφύγει κανείς ε, ή, ε, και πρόσφατα ε, ναι, έλεγα πραγματικά, συγγνώμη, ότι το να καθίσεις να ε, μιλήσεις σε κάποιον άλλον α, παρουσιάσεις με ένα βιβλίο ή να πεις τη γνώμη σου πιο πέρα από την, το στενό σου, φιλικό να το πω έτσι, κύκλο που θα πεις δύο κουβέντες ε, δεν μπορούσες να είσαι πιο τεκμηριωμένος σου σε ένα ευρύτερο ε, κοινό θα βάζει μια πολύ ωραία διαδικασία σκέψης και πρόσφατα ε, στο ε, ε, Goodreads ε, που συχνάζω <σ difference> e, παρά την έλλειψη χρόνου που έχω και γενικά στα κοινωνικά δίκτυα, είμαι πολύ e, ασυνεπή. Να το πω έτσι. Επομένω, ζητώ και την υπομονή σα όσοι προσπαθείτε να με βρείτε μέσω a, ο, κοινωνικών δικτύων. Μπορεί να περάσει λί λίγε μέρε μέχρι να σα απαντήσω. Στον ε, Κουτρίτσι, ε, λοιπόν, ε, στο λοιπόν πρόσφατα βγήκα. Ε, ε, Ακολούθησα φόλου uh, που λέμε. Ακολου, uh, βρήκα κριτικέ και uh, από μια uh, ξένη uh, στα αγγλικά κριτικέ από μια uh, αναγνώστρια από, από τη Σερβία. Είναι η αναγνώστρια αυτή και έτυχε να διαβάσει ένα τα βιβλία που διάβασα και εγώ. Και διαβάζω την κριτική και βλέπω ένα αυτό που λέμε σεντόνι uh, κριτική. Μια uh, κριτική τι πρέπει την πω uh, ήτανε εμπερι... αυτό που λέμε εμπεριστατωμένη κριτική και Παύλος παρουσίαση του ε, το βιβλίο και έτσι με πώς ήτανο με την ποσίασε ε, που ε, Μιλάμε για δουλειά επαγγελματικές και μπήκα στον πειρασμό και συνόντισαν κάνει, ή είστε επαγγελματίας, όχι μου λέει το κάνω για τον εαυτό μου γιατί μου αρέσει, μου αρέσει τα βιβλία και δικά τα βιβλία που μου άρεσαν πολύ είναι ο καλύτερος τρόπος που μου είπε για να θυμάμαι και να τα κρατώ περισσότερο ζωντανά στη μνήμη μου τις χρησιμοποιώ και όλες αν επειδή διαβάζω πολύ ανατρέχω στις κριτικές μου για να θυμηθώ κάποιο ε, για βιβλίο που έχω διαβάσει. Και γι' αυτό λέω θα μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική ε, διαδικασία και μια διαδικασία η οποία στο τέλος θα, θα ωφελήσει. Πιστεύω ότι ωφελεί τον οποιοδήποτε να καθήσει να κλείσει το βιβλίο και να το αφήσει λίγο να να κατασταλάξει κατά κάποιο τρόπο μας να, να το σκεφτεί να αρχίσει να, να σκέφτεται ε, για αυτό και να σας πω είναι και ένα ερώτημα δύσκολο ίσως που θα, πρέπει να θετούμε για να γνώσουμε στον εαυτό μας τι αποκόμισα από αυτό το βιβλίο είναι πιστεύω ένα κέριο ερώτημα ε, ένα ερώτημα γνωσίας θα έλεγα Δηλαδή, ε, με ικανοποιείς αυτό το βιβλίο. Γιατί με ικανοποιείς, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν γνωρίζεις, ε, καταλάβεις πούμε, γιατί σε ικανοποιεί κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο κάποιο, ε, ή όχι, έτσι δεν σε ικανοποιεί, ε, μπορείς να πας πιο εύκολα με μεγαλύτερη ασφάλεια, να το πω, τις επιλογές σου. Βέβαια, ε, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν πρέπει να έχουμε οι βιβλίοφιλοι αναγνώστες τα μάτια μας ανοιχτά σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε. Δύσκολο αυτό. Μετρέχουμε ανοιχτά και σε καινούριους προτάσεις ή εμπειρίες. Άλλο αυτό. Αλλά, άλλο να ξέρουμε ε, τι, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία του λόγου. Γιατί ξέρετε, είναι και αυτό που συζητάμε και επανέρχεται κατά καιρούς στα, σε φόρμα, σε κοινικά δίκτυα σε συζητήσεις με το βιβλίο. πάντα κατά καιρούς το θέμα ποιότητα εισαγωγικά τι σημαίνει ποιότητα δεν σημαίνει ποιοτικό βιβλίο μέσα από αυτή η δίκτυα μπορεί καθένας να αποσυγγίσει ε, το τι σημαίνει να δώσει μια ε, πώς να το πω φωνή αν θέλετε να δώσει σχήμα σε αυτό που θεωρεί ο ίδιος έτσι, πρώτα απ' όλα ε, ποιοτικό ε, βιβλίο να γιατί ξέρετε πολλές φορές το μόνο που μένει από που μπορεί να πει κανείς ότι το μόνο που του έμεινε από κάποιο βιβλίο είναι τίποτα το πέρασε ευχάριστα ε, κάποιες ώρες ε, και δεν είναι σημαντικό η διασκέδαση από η με όλες τις, τις μορφές είτε ανάγνωση την πίστη, παιχνίδια κρόσης μαζί οτιδήποτε ο να κάποιον είναι ε, βασικό στοιχείο της ανθρώπινης α, φύσης και δεν είναι ετσι, το απεπονούμε τελείως α, light ε, για, για δοκιμάστε το και, και ξεκινήστε με αφορμή την πρόσκληση μου να σκέφτεστε κάποια κάποιο κάποιο από τα καμένες εγγλία γιατί, τι μου άρεσε, τι μπορώ να πω πώς το διαφημίζα αυτό το βιβλίο. και την, πώς την ενώ διαφημίζαμε με την άλλη έννοια, όχι με την έννοια να <σχετίζω> <σχετίζω> τη μαρκετήσω, τη αλλά πώ θα μετέφερα σε κάποιον τον ενθουσιασμό μου για αυτό το δουλειό, θα του έλεγα Α, μου άρεσε μου άρεσε πάρα πολύ, ναι! Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, Τι είδα σε αυτό το δουλειό, Τι αποκόμισα, Τι διάβασα, Τι <σχετίζω> δηλαδή, Μου άρεσε απλώ ε, γιατί κοιτάξτε, αν η μόνη απάντηση και που μπορούμε να δώσουμε και ο ίδιο μερικά δουλειά είναι ότι ξέρει πέρασαμε μερικές ώρες ευχάριστα τότε τι είναι δε, ε, μπορεί εμείς να πέρασαμε ευχάριστα αλλά το ξέρετε, τα, είναι αυτό που λέει το υφειολόγι που λέει ε, μην κάνεις τους άλλους αυτά που θα να σου κάνουν Το γούστα τους μπορεί να είναι διαφορετικά δε, το ότι μα μας άρεσε προσωπικά ή δεν μας άρεσε ε, αν έχουμε μόνο αυτό να πούμε τότε ε, είναι Πώ να το πω, είναι λίγο άτομο με ασφάλεια. Αν να το, να το προτείνουμε στον άλλον. Ε, αν αν άλλο έχει διαφορετικά να το πούμε έτσι, γούστα, ε, αν δεν είναι το είδος που του αρέσει, αν, αν είναι, είναι πολλά. Έτσι, το, απλά μου άρεσε να μπορούμε να το πίσουμε το ε, γιατί μα άρεσε. Μπορεί να είναι και πολλά μικρά έτσι. Μπορεί να είναι πολλά μικρά ή αντίστοιχα να μην μας αρέσει για πολλούς μικρούς ε, λόγους, αλλά πάντα το ψάχνουμε να δούμε ότι υπάρχει ε, κάτι θα υπάρχει όπως δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. σα με ένα πάλι, Ρώσος, έτσι δεν είναι ναι, γιατί νομίζω ότι, είναι πιο κοιμωνικό τα σχολεία, είσαι από την δωσινομείδη το, το διαβάζω καλά, ε, φυσικά. Και σιγά σιχά φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή της εκπομπής την αποπέρασε πάρα πολύ ε, γρήγορα. Να το πω έτσι αυτό το δύο ώρου ελπίζω να πέρασε και για εσάς γρήγορα και να μην καλά να σας αποκοίμησα να πέρασε ακόμα πιο γρήγορα. Να πέρασε περιπτώσει και να είχε κάποιο ενδιαφέρον και για εσάς και να σάρασαν και και μουσικές μας επιλογές. Τώρα καθώς προετοίμαζα την εκπομπή και καθώς κοιτάζα και τον. Απολογισμό κατά κάποιο τρόπο τη εκπομπή συνειδητοποιήσω ότι μα με τι ενδεύξει, με τι θεματικέ εκπομπέ έχω πάρα πολύ καιρό να σα πάω ε, βόλτα να το πω έτσι. Να σα πάω βόλτα από τα ε, blog, τα βιβλιοφιλικά blog που παρακολουθώ και τα, τα οποία, κατά οποία παίρνω και θέματα και ιδέε και ελπίζω ότι και του το αντεποδίδω και αυτή και αυτοί, αυτοί επηρεάζονται από μένα πρέπει το βάλω στο πρόγραμμα αν όχι στην επόμενη σε μία πριν πλήσει και, και αυτό το έτο οπωσδήποτε και μία ε, εκπομπή ανασκόπηση κατά κάποιο ε, τρόπο ε, τον ε, των φιλικών μας ιστολογίων που αγαπάνε και αυτά το βιβλίο, και προσπαθούν να μεταδώσουν και να μιλήσουν το βιβλίο, γιατί όπως είπαμε, πάμε Τι θέλω να πω. Α, ναι, α, έχουμε ο καθένα ο και το βρίσκει το δικό του με έκφραση, έτσι και όλα είναι σεβαστά και και μην ξεχάσω την πρόσκληση που απίφθηνα σε ε, όλους τους ακροτές που θα ήθελαν να πούνε δυο λόγια για τα, τι τους αρέσει, να τους αρέσει, να κάνουν την πρότασή τους, οτιδήποτε έχει με το δύο, δώστε την εκπομπή του εξλίμπρη στο, στο, στο, στο Radio Music Heaven. Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της εμπειρινής εκπομπής γιατί περιμένει και η επόμενη. Στη συνέχεια θα σας κρατήσει παρέα ο Γιώργος με την εκπομπή του επιλεκτικά και έντεχνα. Ε, και ε, Περιμένουμε, ο, ε, δεν ξέρω τι ήταν σήμερα, αλλά της πρώτης μας υπήρχε και κάμερα που μπορείτε να απολαύσετε και live από το ε, στοντιό του, μια πολύ ενδιαφέρουσα Προσθήκη θα λέγαμε στι εκπομπέ του Music Heaven, αλλά εντάξει ε, ελπίζω να το σηκώνει και θα μετατοπίσει σύνδεση. Αυτά λοιπόν ε, από μένα. Καλή συνέχεια ευχόμαι σε όλου. Καλό βράδυ, Κυρία και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα κλείσουμε με λίγο Τσαϊκόφσκι. Ε, Μάλι Τσαϊκόφσκι, Διεύθυνση Herbert von Kargen, με τη φυλακή του Βερογίνου, τη γνωστή συμφωνία Winter, Winter Dreams. Χειμερινά όλα θα ακούσουμε ένα απόσπαστο φυσικά και όχι ολόκληρη. Σα